Καλά μου! Έλα! Πού είσαι! Τι, Τι έγινε! Πόδο, θα το ξεκινήσω φυσικά εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων με το γνωστό αυτό το παλιό το καλό Αλίτες Ρουφιάνη Δημοσιογράφη! Τι γίνεται ρε π**στη! Έχουνε πλαγωθεί τώρα με την Παπαδιά και τον Παπά βγάζει ο κ**λος τους μέλη και σκατά για την Παπαδιά και τον Παπά από πίσω τα μεταξύ περνάνε ένα νομοσχέδιο Για τη δημόσια υγεία. Ε, γι' αυτό, Α, τι Κάτι πρέπει ε να απασχολήσει νε. και την επικαιρότητα. Τι θα απασχολεί το νομοσχέδιο που κλείνει το εσύ. Επίση το εσύ Μην τα κοιτάμε λίγο κοντόφθαλμα από τώρα. Εδώ και χρόνια το αποδομούν. Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή την προετοιμάστηκε η κατάσταση, ε, Δεν ήρθε ξαφνικά ενέθρεα. ο οπότε είναι θα για να Ποιοι είναι οι τελευταίοι Υπουργοί δηλαδή πάρ' το ανάποδο. Ο Πλεύρη, Κικίλια, Βορύδη, Άδωνη, Λοβέρδο και μην πάω παραπίσω. Τι περιμένει για το Πλεύρη, το αγαπημένο του βιβλίο, μικρός ήταν το Βάιλεγκ, όπω το λένε, ό. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν σκεφτεί μόνο ποιοι έχουν ασχοληθεί, ποιοι έχουν γίνει Υπουργοί θα καταλάβει την τη υγεία σήμερα. Ο Εγώ άλλο θέλω να φορέσει η αποστολή. Ότι όλοι αυτοί οι κουτοέλινες, οι κερπατελίδες που ασχολούνται, ξεχάσαμε και τον άλλον. Απουγάναμε και το κοριτσάκι και τον πήγα στην και τα 216 ονόματα. Οι οποίοι οι 200 ήταν αγαπημένοι και φυλαρούχε τη δεξιά. Από ό,τι φαινόταν και το κάνανε καυγάρα. Και όταν πλέον θα περάσει αυτό το έκτρομα το νομοσχέδιο, ο κάθε κερπατελής και η Κατίνα να μην το ονομάσω αλλιώ, όταν θα πάει στο νοσοκομείο, είναι καλά Να ψάχνει παπά, παπά όχι για σκάνδαλα, παπά για να τον εφάψει. Γιατί έτσι πω πάνε τα πράγματα, πατάσαι ότι εγώ με βαριά στη γενιά. Και αποκαλύψει βαριά στη γενιά 9.500 ένσημα, έτσι και μέχρι να βγω θα έχω ξεπεράσει τα 11.000. Γιατί οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ από τα 60 με στα 62, η Ικαριόπα ο κατρούκαλο. Ο αριστερό, ο ψάλτη, ο αριστερό Εντερπάζ. Δεν πρόκειται ποτέ και θα ξαναπώ αυτό που σου είπα στην αρχή δημοσιογράφου, αυτοί που μα Αυτοί μας αξίζουνε, αυτοί κυβερνούνε. Η γιαγιά μου η που ήταν γεννημένη το 1902 ή το 30, δεν πιπάμαι, έλεγε για εμάς σε σχέση με τους πολιτικούς και το κλείνω. Ό,τι είναι τα σκατά είναι και το φτιάρι. Ό,τι μας αξίζουν, αυτοί μα κυβερνούνε. Γεια σου φίλε Αποστόλη, είμαι ο Κώστα από το Εγάλεο, είμαι φίλε μου. Αγιά σου Κώστα από το Εγάλεο, τα φιλιά στο εξωτικό Εγάλεο. Ευχαριστώ πολύ να μας το γη. Να το δεχόμαστε, το εξωτικό. Θέλω να πω κάτι, να θυμίσω. Την περασμένη εβδομάδα το ΚΚΕ έφερε κάτι τροπολογίες στη Βουλή. Και ανάμεσα σε αυτέ τι τροπολογίε ήταν υπάρχει πληστηριασμό στην πρώτη κατοικία, επαναφορά των δώρων Πάσχα, Χριστούγεννα και πηδομαδία σε όσου τα εκόψανε, Ψυγεί χδίω Ψυγισμένοι στη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 Όλους αυτούς που σε τυραννούν. Και... Ναι. Έλα. Αποστολή εσέ. Ναι. Ρε αποστολή. Δεν μου λες. Έχω μια πορεία. Αμα ο λαός είναι μαλάκι. Τι πρωθυπουργό θα έχουνε. Πάει έτσι πακέτο αυτό. Ναι, ναι, πακέτο, για πε μου εσύ. Ο λαό ξεκίνησε σαν Μαλάκα ή έγινε στην πορεία. Παίζει και αυτό ρόλο. Ή τον κάνανε. Να πιστεύει ότι είναι Μαλάκα. Έγινε, έγινε. Α, έγινε. Δεν γεννήθηκε που λέμε. καλά, δεν γεννιέσαι, σε διαπλάθουμε Άρα διεπλάστη μαλάκας Μαλάκα ο λαός Μπορεί να αλλάξει, δηλαδή, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα, αλλά πρέπει να ξυπνήσει Να μην γίνει να σωματήσει τη Μαλακία. Ναι, ανοίξα το σουβλάκι τώρα η Μαλακία για τον Έλληνα. Κατάλαβε, δεν κόβεται. έχουμε να δείξουμε στο εξωτερικό. Ε, αποστολή. Η οικογένεια από την κατοχή έχει καταστρέψει στην Ελλάδα. Κάντε μια αναδρομή. Εσύ πρέπει να τα ξέρει όλα. Τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Και περιμένω από αυτόν εδώ, μόνο για τον εαυτό του ενδιαφέρονται. Πόσες εταιρείες έχει κάνει για να εξασφαλίσει και τα τρισεγκονά του. Το ίδιο έκανε και η μάνα του. Η μάνα του ήταν αυτή του πατέρα του. Γιατί η μάνα είδα... του ήταν αυτή του πατέρα του, γυναίκα του πατέρα του, λες. Ναι.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 Το πώ περνάμε εμεί εδώ, γι' αυτό. Λέω πάει, μα ξεχάσαμε και εκεί. Λοιπόν, πήρα να σου πω, ακούω πόσα χρόνια την εκφοβή σου. Και δεν θέλω να μεταλλιώνω πώ ακούω διάφορου που λένε ότι μετά έπαιρνε στον καιρό. Γι' και αυτό πήρα από το. Μα ακούσω το κερό που δεν έχει πάρει. Δεν το έχει μεταγενέριο στο προηγούμενο διάστημα. Ξέχω δίκαι σε θευγάλ τη Κυναί και δεν ήσου να σε χαιρετήσω. Σαμάει πεδάκι. Γι' αυτό εσύ. το μετάφωνο. Αλλά hey. ή να καταφέρω αν μου περάσει ποτέ έκανα καράβια από εδώ απ έξω να μπορέσω να έρθω στο σταγρό του νότο μα <laughs> Στο κύτταρο τώρα θα παίξω, στο κύτταρο. Ναι, πότε. Φλεβάρι Μάρτι, στο κύτταρο. Α, ωραία, ωραία. Πιο πιθανό, πιο πιθανό είναι αυτό. Γιατί δεν προλαβαίνουμε. Τελειώνει, δηλαδή τώρα από το σταυρό. Τέλειωσε, τέλειωσε, τέλιο, το σταυρό. Τώρα ε, προγραμματίζουμε Φλεβάρι Μάρτι στο κύτταρο, Παρασκευέ. Α, τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Spoiler, είδεσαι, ό, πρώτο να θέλει. Θα σου δώσω και έναν άλλο φανατικό σου. Ποιο είναι και... εκεί. Πίνα το πατέρα μου να σου πει να γεια. Ο Γεια σα. Πατέρα, γεια σας. Καλησπέρα. Τι να σας πω, δεν μπορώ να εκφράσω τα μου απέναντί σας. Είστε ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει σε αυτή την καταραμένη χώρα. Είμαστε καταραμένοι εμείς εδώ. Από πού ε, που μας τηλεφωνείτε. Δίπλα από τα τουρκικά παράλια. Ε, πού δηλαδή, τα, ίμια. Τα, ίμια, τα ξέρετε. Κάτι έχω ακούσει, όχι ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι, εδώ, εδώ, εδώ. Ε, πού εκεί. εκεί στα ίμια, Αν, δεν δεν πάλι, πάλι, με τις Οριστέ. Είστε αυτό με τι κατσίκε. Δεν ακούω καλά. Πού ακριβώ, τα ίμια δεν έχει σπίτια. Όχι, oh, δεν έχει, είμαστε δίπλα στην κάλυμνο. Επέσ' κάλυμνο, τη νοηθούν. Δηλαδή την κάλυμνο ότι δεν ξέρω. Αν έχω ακούσει τα ίμια, αλλά την κάλυμνο λε αυτό, που να το ξέρει. Α πω γιατί δεν είναι γνωστό. Τελευταία την κάλυμνο τη μάθανε εξαιτία των ημιών. Α μάλιστα. Τα... Πριν το 1997 α πούμε την κάλυμνο δεν την είχαμε στο μυαλό μα. Δεν την ξέρανε μετά με τα ίμια. Πήρε τα πάλμου τίμα... που λάγανε σφουγγάρια ντάμπλ. Σφουγγάρι. Ναι, ναι. Να είστε καλά καλά. καλά και να κάλυρο. Τέ, τέτοιες εκπομπές είναι ότι καλύτερο μπορούμε Εσείς από που του βουμπά... το διαδίκτυο Ναι, ναι Α, βε... Ωραία έγινε, να είστε καλά Να είστε καλά, ναι, γεια σας, γεια σας, ναι. γεια σας, γεια σας αυτό το νομοσχέδιο, μαζί με το νομοσχέδιο της Επικουρικής Ασφάλισης με ένα νόμο και σε ένα άρθρο μαζί με τα νομοσχέδια της κυρίας Κεραμέως για την Πανεπιστημιακή αστυνομία και την Ελλάξης Βάσης Αγωγής Με ένα νόμο και σε ένα άρθρο θα είναι αυτά που θα καταργηθούν το πρώτο δεκαήμερο Με ένα νόμο και σε ένα άρθρο Με ένα νόμο και ένα άρθρο, με ένα νόμο και μία γλώσσα, σα άντεγα Εσύ θα είσατε μία από τι αιτίε που θα ξαναφάμε στη μάμα του Μητσοτάκη, έτσι. Καλά, Οι άλλοι πηγαίνανε δεν πληρώνανε φράγκο. Ήρθανε τώρα αυτοί, διαλύσανε το εσύ, και χαρακτήρα όλοι οι ίδιοι είναι. Ρε, δεν πάτε να αγαμμισθείτε, ρε μαλάκες, της κοινωνία, δεν πάτε να Καταπληκτικός. Oh. Καταπληκτικό. Σε ευχαριστώ. Είχε έρθει έτσι τα λε. Όχι βέβαια, είχα έρθει βρέ. Θα το έχω να εγώ. Δεν το είχα. Αλλά... Πού καθώς, να σε θυμηθώ. Βέβαια, θα με θυμηθεί, θα με θυμηθεί. Ήρθε, ήρθε και από την πλευρά μου. Α. Σε φώναξα και με τα ωραία χρόνια του πασό. Α, χεσίσουνα πάνω στο Μουλή, άσπρο. Γυάλι. Με το άσπρο ήσουν? Εγώ ήμουνα. Εκεί την πλαπούρη μου το παπούτσι που μου λε ότι φορά την την ξεκάλυψα, ξέρω τι μου έλεγε. Τώρα σε αυτήν Τώρα με έτσι κι δεν θα το χανα με τίποτα. Τι σου άρεσε πιο πολύ, Μου άρεσαν όλα. Όλα. Όταν λέμε όλα, λέμε όλα. Με το ζουράρι εκεί πέρα ήταν ε, ε, αυτά. Απλά ξέρεις, το πίσω να πω και κόμπλαρα, παιδί μου, Που στηρίχτηκαν από στόλοι μου αυτοί οι ερώσυλοι και δεν άφησαν το Λεωτή να ανέβει στο ηρώδιο. Αυτό το μεγάλο συνθέτημα δεν μα έχει μείνει και κανένα μετά από όλα τα υπόλοιπα. Τι τη δευτεροπλασάτε και του συμφέτε τη μια ακοή και τη μια χρήση. Αυτό το μεγάλο συμφέτημα.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 Ήταν. Πω πο, πο. δεν ξέρω τι θα σου πω Δηλαδή είναι κάτι εξωφρενικό Τουλάχιστον για μας που ξέρουμε Ναι κάποια, κάποια.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 Ένα βάουτσερ ταψίμων γιατί δεν πάει άλλο. Θέλουμε όλοι οι συνάδελφοι να είναι εκεί.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 Ρωτήσουμε τα σίκα του λέω τα άφαγε ή τα καμεκά παμά του λέω που του δώσαμε το σύμπαν. Όχι, συστέφιζε. τα τσακίσαμε άστα. <laughs> <laughs> <laughs> Α, πότε θα σε ξαναδούμε να σου φέρω κι άλλα, παιδί μου. Δεν πειράζει, <laughs> πάθουμε τίποτα με τόσο σκοίκο. Εσώπα, όλα καλά να είναι. Καρήκαμε πάρα πολύ, το ευχαριστηθήκαμε. Δηλαδή κάθε φορά που ερχόμαστε είσαι φανταστικό και περιμένουμε με αντιπομονησία πότε θα σε ξαναδούμε. Θα ξανακάνει τίποτα Και τώρα επειδή πήγε πολύ καλά αυτό και δεν είχε άλλε ημερομηνίε, ετοιμάζουμε στο κύτταρο. Φεβρουάριο Μάρτιο, θα τα Ε, θα μάθετε, θα πούμε θα και θα βγει η Εντάξει, Αποστολή μου, να σε καλά, αυτό πήρε να σου πω μου και συνέχισε έτσι. Να σε καλά. Δύναμη, να είσαι καλά, να σε καλά, χάρηκα που σου μίλησα. Γεια σου, Αποστολή, γεια γεια.